Στοίχη 12-17. Η εντολή της αγάπης. 12. Δεν είναι δε ανάγκη να σας είπω πολλά διατασεντολά σας, οποία πρέπει να τηρήσετε, για να μείνετε στην αγάπη εμού και του πατρός μου, η οποία θα σας καταστήσει και συμμετόχους της χαράς μου. Μία είναι η εντολή η δική μου. Αυτή και μόνη. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώ εγώ σας αγάπησα. 13. Μεγαλυτέραν αγάπη προς τους φίλους κανείς δεν έχει από αυτήν, Ήτι από το να δώσει τη ζωή του χάρη των φίλων του. 14. Σεις, προς οποίου οποίους με την θυσία της ζωής μου, την τελείαν και ανυπέρμπλητων αγάπην μου, είστε φίλοι μου και θα εξακολουθείτε να είστε φίλοι μου εάν πράτετε όσα εγώ σας παραγγέλω. 15. Δεν σας λέγω πλέον δούλου: διότι ο δούλος χρησιμοποιείται ως απλούν όργανον από τον Κύριό του και δεν γνωρίζει ποιον σκοπό και ποιον λόγο έχει εκείνο που πράττει δι' αυτού ο Κύριός του. Σα ονόμασα δε φίλου, διότι όλα όσα οίκουσα από τον πατέρα μου σα τα εγνωστοποίησα, διότι σα θέλω συνεργάτα μου, για να συνεχίσετε με πλήρη επίγνωση το έργο μου. 16. Δεν με εξελέξατε εσεί, αλλά εγώ σα εξέλεξα και σα εγκατέστησα ει το υψηλό έργο σα, για να υπάγετε προ πλήρωση τη αποστολή σα και σαν καλά κλίματα να παράγετε καρπών, οδηγούντε πλήθη πολλά στην την σωτηρία και ο καρπό σα αυτό να μένει αιωνίω, διότι αιώνια και άφθαρτη είναι και ψυχέ, οι ε οποίοι θα σωθούν με το κηρυγμά σας και το έργο σας. Σας εγκατέστησα εις το αποστολικό αξίωμα και σας έδωκα το προνόμιο και την χάρη του να σας δίδει και πραγματοποιεί ο πατήρ μου κάθε τι που θα του ζητείτε δια προσευχής ως πιστοί ενωμένοι με εμέ. 17. Σας δίδωτας παραγγελίας αυτά, για να αγαπάτε ο τον άλλον, έτσι ενωμένοι δια της αγάπης θα παρουσιαστείτε ισχυροί και ανίκητοι εις όσους θα σας μισούν.